όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Βοκάκιος, δεκαήμερον, προϊμίο, μετάφραση. Κοσμάς Πολιτή. Το να συμπονάς τη δυστυχία είναι μια φυσική ροπή, φυσική σε όλους τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο σε όσους βρήκαν κοντά σε άλλους την παρηγοριά που αποζητούσαν αν υπάρχουν δυστυχισμένοι που μπόρεσαν έτσι να δοκιμάσουν μια πολύτιμη χαρά, είμαι κι εγώ ένας από δάφτους. Από τα πρώτα μου τα είσαμε τώρα τελευταία, έλειωνα έξω από κάθε λογική για ένα πρόσωπο που η ανώτερη κοινωνική του θέση και η ευγενική καταγωγή του, αν τα αποκάλυπτα όλα, θα φαίνονται νομίζω εντελώς ατέριαστα με την ταπεινή κοινωνική μου τάξη. Πρόσωπα με αλάθευτη κρίση που ήταν ενήμερα του ερωτά μου, Μάταια με επιδοκίμαζαν και με μακάριζαν. Αυτό δεν εμπόδιζε να περνώ από σκληρές δοκιμασίες. Ο, δεν κατηγορώ την απονιά μιας λατρευτής ερωμένης, αλλά μάλλον αυτές τις αδιφάγε φλόγες και την αχαλήνωτη επιθυμία που τη σιδάβληζε και αρνιόταν στην καρδιά μου κάθε χαρά που μπορεί κανείς δίκαια να αξιώνει και που στάθηκε πολλές φορές αιτία να υποφέρω βάσανα πολύ σκληρά για τις πολύ ασθενικέ δυνάμεις μου τότε ήταν που οι ευχάριστε φιλικές συνομιλίες και η παρηγοριά τους που ξεπερνάει κάθε εγκόμιο, στάλαξαν μέσα μου τόση δροσιά που έχω την ακλόνητη πεποίθηση πως τους χρωστάω τη σωτηρία της ζωής μου. Τέλος, σύμφωνα με τις βουλές εκείνου που είναι στην ουσία του απέραντος αλλά που ο άκαμπτος νόμος του επιβάλλει ένα τέλος σε ό,τι γεννιέται εδώ κάτω, ο έρωτάς μου, ο φλογερότερος από όλου του έρωτες Ούτε η δύναμη της λογικής και της νοημοσύνης, ούτε η πρόδειλη ντροπή, ούτε η απειλή του κινδύνου δεν είχαν μπορέσει να καταβάλουν ή να λυγήσουν. Ο έρωτας μου, κάτω από την επίρρεια του χρόνου που κοιλάει, έσβησε τόσο ολοκληρωτικά, ώστε τώρα πια δεν μένει μέσα στην ψυχή μου, παρά εκείνη η αίσθηση της ευεξίας, συνηθισμένος κλήρος όσων δεν οδηγήσαν το σκάφος τους μέσα από τις θύελες αβυσαλαίου ερωτικού πάθους. Τώρα που οι δοκιμασίες πέρασαν τελειωτικά, ο έρωτας, ο άλλοτε τόσο σκληρός, δεν μου αφήνει παρά μια εντύπωση γεμάτη γοητεία. Ωστόσο, στο τέρμα του μαρτυρίου μου δεν έχει σβήσει η τις τη καλοσύνης που μου έδειξε, τη εγκαρδιότητας που με περιστήχιζε και που συμμεριζόταν τον πόνο μου. Αυτή η ψυχική διάθεση, είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, μονάχα με το θάνατό μου θα τελειώσει. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η ευγνωμοσύνη ανάμεσα σε όλες τις αρετές είναι άξια κάθε επένου, ενώ η είναι κατά δικαστέο ελάττωμα. Δεν θέλω να φανώ αχάριστος. Τώρα που μπορώ να διακηρύξω πως είμαι ελεύθερος, είμαι αποφασισμένος να ξεπληρώσω το χρέος μου, κατά το μέτρο των φτωχών μέσων μου, όχι απέναντι των ευεργετών μου, που η φρόνηση και η ευτυχία τους δεν έχουν ανάγκη από τέτοιες φιλοφροσύνε, αλλά απέναντι όλων εκείνων που η δυστυχία τους χρειάζεται κάποιο βάλσαμο. Αν και το κουράγιο, ας πούμε μάλλον η παρηγοριά που προορίζω για τις δυστυχισμέν δεν είναι για να πω την αλήθεια και δεν θα μπορούσε να είναι παρά κάτι ασήμαντο. Νομίζω πάντως πως πρέπει να χορηγηθεί το γρηγορότερο όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη ανάγκη. Θα είναι χρησιμότερο και θα εκτιμηθεί περισσότερο. Και ποιος θα αμφισβητούσε, παρόλη την ανεπαρκιά μου, πως οι γοητευτικές ερωτευμένες μας δεν θα επωφεληθούν πολύ περισσότερο από όσο οι άντρε. Η τρυφερή καρδιά τους, οι φόβοι τους, η συστολή του συγκαλύπτουν εκείνες τις φλόγες του πάθους, τόσο πιο καυτερές από μια επιφανειακή φωτιά, επικαλούμε σε αυτό τη μαρτυρία όλων των θυμάτων, τόρινων υπερασμένων του έρωτα. Μήπως δεν έχουν άλλωστε ταλαιπωρηθεί από τη θέληση, από τα καπρίτσια και τις προσταγέ του πατέρα ή της μητέρας, των αδελφών ή του συζύγου. Κλεισμένες συνήθω στον στενό κύκλο της καμαράς τους, δίχως καμιά ασχολία, Καθιστέ, περνώντα σε μια ώρα από όλε τι εναλλαγέ τη θέληση των άλλων, στριφογυρίζουν διάφορε σκέψει με στο νου του που όλε αναγκαστικά δεν μπορεί να είναι έφθυμε. Μέσα σε αυτή την αναταραχή, φτάνει κάποια ορμητική επιθυμία να ρίξει στην καρδιά του τη θλίψη, και τότε αυτή η καρδιά παραδίνεται για πολύ καιρό στην αγωνία, εκτό αν κάποια καινούργια ιδέα φέρει αντιπερισπασμό. Προσθέτω πω οι γυναίκε απέχουν πολύ από το να έχουν την ικανότητα αντοχής που έχουν οι άνδρες. Είναι ολοφάνερο πως οι άντρες είναι προνομιούχοι στον έρωτα. Όταν γίνονται λεία της μελαγχολίας και της θλίψης, διαθέτουν χίλια φάρμακα για να ξαλαφρώσουν ή να εξαφανίσουν την ενέργειά τους. Ανάλογα με το κέφι τους, έχουν τις περιπλανήσεις, τις συνομιλίες, το κυνήγι με γεράκι ή με σκυλιά, το ψάρεμα, τα άλογα, τα χαρτιά, το εμπόριο, δραστηριότητες που η καθεμιά τους ενδέχεται να απορροφήσει στο ολόκληρο ή κατά ένα μέρος την προσοχή τους και για ένα διάστημα τουλάχιστον να σκορπίσει τη στενοχωρία τους. Ύστερα, επέρχεται οπωσδήποτε κάποια παρηγορία ή ελαττώνεται ο πόνος. Θα ήθελα να μπορούσα να επανορθώσω την αδικία μιας μοίρας που τσιγκουνεύεται τη βοήθειά της στα αδυνατότερα πλάσματα, όπως το βλέπουμε σε σχέση με τις αδύναμες γυναίκες. Για να βοηθήσω, λοιπόν, και να δώσω ένα καταφύγιο. Σε όσε είναι ερωτευμένε, γιατί τι άλλε είναι αρκετή η βελόνα, το αδράχτη και η κουβαρίστρα, θα παραθέσω εκατό διηγήματα, παραμύθια, παραβολέ ή αφηγήσει, όπω Λάχη, που τον καιρό τη θανατερή επιδημία τη Πανούκλα, περασμένη τώρα τα διηγήθηκε μια αξιότιμη συντροφιά από 7 νεαρές γυναίκε και 3 νέου. Παρεμβάλλω πολλέ μπαλάντε που τραγούδισαν αυτά τα πρόσωπα για να διασκεδάσουν. Τα διηγήματα μου περιέχουν πολλές ερωτικές περιπέτειες, ευχάριστες ή λυπητερές, καθώς και περιπέτειες άλλου είδους, όλες παρμένες από τη σημερινή ή την περασμένη εποχή. Όσες από τις προστατευόμενές μου διαβάσουν τις σελίδες μου, θα έχουν διπλό κέρδος, τον πικάντικο τρόπο της αφήγησης και χρήσιμες συμβουλές για τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν ή να αποφύγουν στη ζωή. Αυτό το αποτελέσμα θα έχει για συνέπεια, φαντάζομαι, να εξαφανιστούν τα βάσανα που έχω υπενυχθεί. Αν πετύχω το σκοπό μου και ο Θεός να δώσει να τον πετύχω, οι νεαρέ γυναίκες οφείλουν να ευχαριστήσουν τον έρωτα που με ελευθέρωσε από τα δεσμά μου και μου επιτρέπει να επιδοθώ ολοκληρωτικά στο να τις διασκεδάσω. Ο Βοκάκιος δεκαήμερον, αρχή της πρώτης ημέρας, μετάφραση κοσμάς πολίτης. Κάθε φορά, χαριτωμένες αναγνώστριες, που στοχάζομαι πόσο ευαίσθητο από την ίδια του τη φύση είναι το φίλο σας, λέω μέσα μου πως τούτο το βιβλίο θα σας κάνει στην αρχή οδυνηρή εντύπωση. Η θανατηφόρα πανούκλα που έχει περάσει τώρα πια, μα που η θύμησή τη είναι τόσο θλιβερή για όσους έχουν δει ή έχουν πληροφορηθεί το ρήμαγμα που έχει κάνει, αυτή είναι η προμετωπίδα του βιβλίου μου. Όμως δεν θα ήθελα η φρίκη να σας εμποδίσει να προχωρήσετε. Μην νομίζετε πως τούτο το ανάγνωσμα θα συνεχιστεί μέσα στα δάκρυα και τους τενάχμους. Ο βραγνάς τη αρχής, φανταστείτε ένα βουνό που οι κακοτράχαλε του ορθώνονται μπροστά στους ταξιδιώτες. Μα εκεί πλάι απλώνεται ένα κάμπο που η ομορφιά του θέλγει και μαγεύει τόσο περισσότερο, όσο δυσκολότερο ήταν το σκαρφάλωμα και το κατηφόρισμα. Αν η θλίψη γειτονεύει με την ευθυμία, οι συμφορές σκορπούν σαν έρχεται η χαρά. Αυτή τη σύντομη στενοχώρια, τη λέω σύντομη γιατί πιάνει μονάχα μερικές αράδες, τη διαδέχονται αμέσως η γλύκα και η ευχαρίστηση που σας υποσχέθηκα πιο πάνω και που, δίχως καμιά υποχρέωση από μέρους μου, η εισαγωγή δεν σας επιτρέπει καθόλου να ελπίζετε. Αχ, αν μπορούσα να σας οδηγήσω εκεί όπου επιθυμώ, ακολουθώντας ένα δρόμο διαφορετικό από το τραχύ μονοπάτι που σας προτείνω, θα το έκανα μόλι μου την καρδιά. Αλλά πώς μπορώ, δίχως να αναφερθώ σε εκείνη τη συμφορά, να εξηγήσω την προέλευση των όσων θα διαβάσετε παρακάτω. Η ανάγκη με κάνει να αποφασίσω αυτόν τον πρόλογο.